Κεφάλον Γ, σελίδα 860, στίχη 1 στου 8, οδηγεί για την συμπεριφορά των χριστιανών. 1. Υπενθύμιζε εις αυτούς να υποτάσσονται εις τους άρχοντας και εις καθένα που έχει εξουσία να πειθαρχούν και να είναι πρόθυμοι και έτοιμοι για κάθε έργο αγαθών. 2. Να μην κακολογούν κανένα, να μην μάχονται και φιλονικούν, να είναι εποιηκείς και υποχωρητικοί, να επιδεικνύουν κάθε πρωότητα προς όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. 3. Πρέπει δε να είμεθα επίικης και πράε προς όλους, διότι και προσιμάς εμά έτσι εδείχθη ο Θεός. Διότι είμεθα κάποτε και εμείς ανόητοι, απειθείς και επλανόμεθα μακράν του Θεού και της αληθείας και είμεθα δούλη επιθυμία επιθυμίας και κάθε είδος ειδονάς, Επερνούσαμε δε τη ζωή μας με μοχθηρίαν και φθόνον και θα άξιοι να μας μισούν αφού και εμείς οι ίδιοι μισούμεθα μεταξύ μας. 4. Όταν δε εφανερώθη η αγαθότης και η φιλανθρωπία του σωτήρως μας Θεού, 5. Μας έσωσε όχι από έργα αρετής που εκάμαμε εμεί, αλλά σύμφωνα με το έλεός του δια του λουτρού του βαπτίσματος εις το οποίο μας ξαναγεννά και μας ξανακενουργώνει το Άγιον Πνεύμα, 6. Το οποίον ο Θεός έχισε πάνω μα πλούσια δια μέσου του Ιησού Χριστού του Σωτήρως μας. 7. Μα το έχισε δε πλούσια, διαναδικαιωθόμεν πρώτον με την χάριν Εκείνου και γίνομεν έπειτα κληρονόμης ζωής αιωνίου σύμφωνα με την ελπίδα μας. 8. Το ότι δε δικαιώθημεν και ανεγενήθημεν και θα κληρονομήσουμεν την αιώνιον ζωήν είναι λόγος και αλήθεια αξιόπιστος. Και περί αυτών θέλω να ομιλήσω με βεβαιότητα και με κύρος για να φροντίζουν αυτοί που έχουν πιστέψει στον Θεό να πρωτοστατούν ακούραστα εις έργα καλά. Αυτά δε περί των οποίων ομίλησα είναι τα έργα τα καλά και το ωφέλιμο στους ανθρώπους.